Γεια σα. Ήρθα για να σα δείξω ο ίδιο στην οδό. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένα δρόμο σαν όλου του άλλου δρόμου της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμο που κατοικούμε. Μικρός ασήμαντος, λυπημένο, τυραννικός, μα κι απέραντα γενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολύ σιωπή κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό και βάσταχτο αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σ' αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών, Είσαμε τη στιγμή που η αναπνοή του θα ενωθεί με τα νησιάτικα αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμω τη νύχτα δεν του πιάνει ο ύπο, και όταν δεν ονειρεύονται, τα οδούν. ονείρων και ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου. Ανοιξιάτικο αεράκι έχουμε, επιτάφιο δεν έχουμε. Και αυτή την παράξενη εποχή που ζούμε, η απουσία φέτο του επιταφείου την κάνει ακόμη πιο παράξενη. Να σα πω την αλήθεια, δεν πιστεύω σε κανένα θεό. Δικό μα θεό ή θεό των άλλων. Πιστεύω στις δυνάμει των ανθρώπων και λατρεύω τι αδυναμίες των ανθρώπων. Οι δυνάμει μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό, να φτιάξουν θεού. Οι αδυναμίε πάλι εφευρίσκουν διαβόλου, μπα και φοβηθούν. Δεν πιστεύω σε κανένα θεό. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρί το ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου που μόλι ακούσαμε από το Μάνο Χατζηδάκη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ζω σε μια Ελλάδα χωρί το θλιμμένο μεσημέρι τη Μεγάλη Παρασκευή. Χωρί την καθιερωμένη βόλτα, για μας του Αθηναίους, στα στενά τη πλάκα με τι μυρωδιές από τα κεριά και τα λουλούδια των εκκλησιών. Χωρί το φωτισμένο επιτάφιο το βράδυ, με τα χιλιάδε κεριά εκεί στα χέρια των ανθρώπων. Δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρί του περίβολου των μοναστηριών. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτόν τον τόπο χωρί του μπλε τρούλου από τι εκκλησίε, τι ανεμοδαρμένε κυκλάδε, ούτε μπορώ να τη φανταστώ χωρί τα λευκά ξοκλίστια του προφήτη Ιλία σε κάθε λογή ύψωμα. Πάντα τα βλέπω και πάντα σκέφτομαι πώ του ήρθε η ιδέα σε αυτού του κατοίκου να σκαρφαλώσουν εκεί πάνω, στα βουνά, για να φτιάξουν ένα κλεισάκι για να γιορτάζει μια φορά το χρόνο, τον Ιούλιο. Πώ κουβάλισαν τα υλικά, πόσο καιρό του πήρε, ποιο το σχεδίασε, κάτι τέτοιε λεπτομέρειε χαζέ. Τι πίστη, τι θέληση και πόση δύναμη συμπυκνώνει αυτό το λευκό εκκλησάκι. Και πόση αδυναμία. Δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρίς όλα αυτά και κυρίως δεν μπορώ να φανταστώ να μην είναι και δική μου η και οι μελοειδίες των παθών. <Κι <Κι <Κι Πάντα θαυμάζω του ανθρώπου που πιστεύουν. Το θεωρώ αδυναμία, το είπα και πριν. Μια δυναμία ανθρώπινη. Δεν θεωρώ τι αδυναμία όμω κάτι κακό. Είπαμε τι λατρεύω. Ανθρωποι χωρί αντιδανίε δεν είναι άνθρωποι. Έχω και εγώ τέτοιε, πάρα πολλέ, τι διαχειρίζομαι, αν τι διαχειρίζομαι, με άλλο τρόπο διαφορετικό. Μάλλον αυτέ με διαχειρίζονται με άλλο τρόπο διαφορετικό, αλλά δεν τι παρούσεις. Δεν θέλουν να τα πιστεύω τον άλλον ούτε να επέμβω σε αυτά. Άγωνη διαδικασία δεν έχει κανένα πολύ νόημα. Στέκομαι όμω με σεβασμό στον άνθρωπο που μετατρέπει την αδυναμία του σε δυνατή πίστη. Δεν εννοώ του έξαλλου τρισκόληπτου, αυτού που βλέπουμε να ρουλιάζουν τι διοικητικέ αρχέ του μηχανισμού τη Εκκλησία, του θεομπέχτε πολιτικού, όχι αυτού. Μιλώ για τον άνθρωπο που σκαρφάλωσε στον κρεμό να φτιάξει το τη γυναίκα που θα κόψει βιολέτε από τον κήπο τη για να στολίσει τον επιτάφιο, τον άνθρωπο που στα δύσκολα γυρίζει προ την Παναγία και ζητά στήριξη, που δακρίζει συνομιλώντα μαζί τη, που σμήγει του ανθρώπινους πόνους με τους δικούς της όταν αυτή στέκει κάτω από το σταυρωμένο γιο τη, ακόμη και στην Παναγιά του Βάρναλη. Που να σε κρύψω γιο καμού Να μη σε φτάνουν οι κακοί σε ποιο νησί του ωκεανού σε ποια κορφή ερημική Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικοφωνάξεις Ξέρω πως θα χεις καρδιά τόσο καλή τόσο γλυκή που μες στα βροχιά τι οργής τα χιά, τα χιά τ' παράξης, τα χιά Τη κορμάκη τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά τη ξυπνημένη νιώση. Εσύ για μάχητες Δεν είσαι εσύ για το σταυρό Εσύ νοικοκέρο πουλό Όχι σκλάβος, όχι σκλάβος Η προδότης Όχι σκλάβος, όχι σκλάβος Είπαμε σήμερα να την κάνουμε διαφορετικά την εκπομπή Είπαμε να σταθούμε απέναντι από το λόφο του Γολγοθά Και να καταγράψουμε όποιον τον ανεβαίνει Μετά τον έναν που τον ανέβηκε ακολούθησαν και άλλοι Πολλοί και καθημερινοί αυτούς καταμετρούμε σήμερα Η μία εικόνα είναι η Παναγία Μάνα στα πόδια του γιου τη Ιησού Κάτω από τον ξύλινο σταυρό στο Γολγοθά Η άλλη εικόνα είναι η μάνα στο κερατσίνη Να αγκαλιάζει το μνημείο του γιου τη Παύλου Τόσο στοργικά, τόσο τρυφερά που νομίζω ότι χαϊδεύει νεογέννητο μωρό. Αλλά χαϊδεύει ένα κομμάτι πέτρα. Αυτό τι άφησαν, αυτό τι άφησαν να έχει μόνο. Αν υπάρχει σύγχρονο γολγοθάς, σίγουρα η μαύρη φιγούρα που θα δούμε να τον ανεβαίνει καθημερινά είναι η Μάγδα Φίσα. Ε, σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει, και έτσι απλά το όνομα Ο ίδιο ο Παύλο τη υπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει τι κάνετε, εμένα. Βλέπει τα πρόσωπά του.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 Κι αν κάποτε τα φρένα σου το δίκιο φως της αστραπή κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουν παιδάκι μου να μην τα πεις Βέρε για οι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπή χίλιες φορές να γεννηθείς Τόσες Σε σου, τόσες, τόσες, σε Ο Νίκος Γλέζος γεννήθηκε το 1925 στην παρικιά της Πάρου. Ήταν της Παριανής Δασκάλας, Ανδρομάχης Ναυπιώτη, και ο Παριανή Δασκάλα, Ανδρομάρχη να και του αξιώτη δημοσιογράφου Νίκου Γλέζο από την Απήρανθο. Επειδή ο πατέρα του είχε πεθάνει πριν ο Νίκο βαφτιστή, πήρε το ονόματο του στα 10 του χρόνια έζησε στην Απήραντ και από το 1935 και μετά στην Αθήνα καταστάθηκε στο μεταξυριό συνοδό Παραμυθία 40. Το 1942 έγινε μέλος της Σόκνε του ΕΑΜ Νέων και αργότερα της ΕΠΟΝ κατά τη διάρκεια της κατοχής συμμετείχε σε αντιστασιακές πράξεις συνελήφθη στις 13 Απριλίου 1944 ύστερα από προδοσία και φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου στις 10 Μαΐου 1944 εκτελέστηκε στην Κεσαριανή μαζί με άλλους 91 αγωνιστές ανάμεσα στου οποίους και 10 γυναίκες παραμένουμε στο ίδιο θέμα αυτό που, σας έχουμε πει και πριν, μάνα, πανάγια, που τη έχ το παιδί. Άφησε ένα σημείωμα ο Νίκος Γλέζος ο αδερφός του Μανώλη Γλέζου όπως έκαναν τότε όλοι εκτελεσμένοι και γράφεται έξις 44. Αγαπητή μητέρα σας φιλώ, χαιρετισμούς σήμερα πάω για εκτέλεση πέφτοντας για τον ελληνικό λαό Γλέζος Νίκος, παραμυθία 40 Όταν πήγανε το σημείωμα δηλαδή η φόδα του σκούφου του αδερφού μου στη μάνα μου δεν το πίστευε δεν πίστευε η μάνα μου ότι εκτελέστηκε. Νόμιζε ότι τον πήγανε στη Γερμανία. Και γι' αυτό όταν μετά τη λήξη του πολέμου γυρνούσανε οι εχμάλωτοι από τη Γερμανία κάθε μέρα πήγαινε στο σταθμό Λαρίσης είχε τη φωτογραφία του Νίκου και έγαγε στους στρατιώτες, τους εχμάλωτους που είχαν από εκεί. Τον γνώρισες αυτόν, τον γνώρισες αυτόν. Ο Ολιμερίς που ερχόταν τα τρένα έκανε αυτή τη δουλειά. Έκανε αυτή τη δουλειά.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 και πιάνει τα κόκαλα και τα φύλλαγε. Φύλλαγε τα κόκαλα. Τα κόκαλα του παιδιού τη. Και από τότε πίστεψε πια πω ο Νίκο είναι νεκρός. Είναι δώδεκα το βράδυ κι όπως λένε όλοι οι μύθοι, Τα φαντάσματα ξυπνάνε από κάποιο παραμύθι Ευτού φτερά στα σύννεφα πετούν και απειλούν Απροστάτευτες φαρές που πάντοτε να βγουν. Λένε είναι οι ψυχές που δεν έχουν ησυχάσει Κάποιο πνεύμα ξεχασμένο που το δρόμο έχει χάσει. Σκία πάνω στο τείχο κάτι πίσω από την κουρτίνα Ήχω σαν κραφή. Κάποιοι πάλι κοροϊδεύουν, δεν πιστεύουν πω υπάρχουν. Άλλοι φοβούνται μήπω πεθάνουν και το φόβο του θα άρθουν. Κι όταν στον τοίχο το εκρεμέ 12 φορέ χτυπήσει, Το σώμα παραλύει και η καρδιά θα σταματήσει. Με παραμύθια μεγαλώνουν, μεγάλοι και μικροί. Στα σκοτεινά τα παραμύθια, διέχουν μόνο η τολμηροί. Μη με ρωτήσει να σου πω τι πιστεύω για όλα αυτά. Κλίσε τα μάτια και ανεβα μοναχό σου τα σκαλιά Είναι μεσημέρι μεγάλη Πέμπτη και φέρνουν στο νου μα φωνέ των μανάδων, Ελληνίδων μανάδων, στα αστυνομικά τμήματα του καιρό τη Χούντα να επαναλαμβάνουν μονότονα την ίδια φράση στους βουβού αστυνομικού. Θέλω να δω το παιδί μου. Πού έχετε το παιδί μου, αντιχούσε αυτή η φράση πολλέ φορέ στα αστυνομικά τμήματα εκείνης τη εποχή. Μια τέτοια μάνα ήταν η Γεωργία Δελγιάννη Αναστασιάδη, η οποία όταν παρέλαβε τα αματωμένα ρούχα του γιού τη από την ασφάλεια, έγραψε ένα πείμα που το ονόμασε Θρίνο. Και όλες τις γης οι τας δαγκώνουν τα μου μέσα από το πίμα ένας στίχος. Αυτή την περιγραφή διάλεξε για αυτό που ένιωσε όταν πήρε τα ματωμένα ρούχα του γιού τη. Το ακούμε από τη φωτεινή βελεσιό του όταν σε μία παράστασή της το τραγούδισα καπέλα. Ο πόνος, μόρια, δεν... Ελληνοφρένια είναι αυτό που ακούμε, που ακούτε. Εκπομπή τη Μεγάλη Πέμπτη, μια παράξενη Μεγάλη εβδομάδα με ένα πλανήτη βουβό, αμήχανο και μια άνοιξη που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα έρθει. Αν έπρεπε να βάλουμε ένα τίτλο σήμερα, είναι Σύγχρονε Παναγέ, Σύγχρονοι Γολγοθάδε ή κάπω έτσι. Ο μήνας έχει 16 και είναι ακόμα Απρίλιο, αλλά ο εμβληματικότερο επιτάφιο που έχει γραφτεί και τραγουδηθεί σε αυτόν τον τόπο έχει αναφορά στο Μάιο. Θεσσαλονίκη, Μάη του 1936. Μια μάνα. Κατά του δρόμου Μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της Γύρω της και πάνω της Βουίζουν και σπάζουν Τα κύματα των διαδηλωτών Των απεργών καπνοργατών Εκείνη Συνεχίζει το θρύνο της Πλιαί μου Σπλάχνο των σπλάχνων Καρδούλα της καρδιάς μου Πουλάκι της φτωχιάς αυλής Αν θέτησε ρυμιάζ μου Πως Τα μάτα, Λέω και δεν σα ρεύει να γυρίκα. Τα κουφίτια Φίλο το παγωμένο σου χυλάκι που σοπαίνει και είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιωμένο μεν. Μέρα Μαγιού μου μη σε Μέρα Μαγιού σε χάνω, για που αγάπαγες κι άνεβαινες απ' Στο και κοίταζες και δίχως να χορτές, Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Πάμε λίγο πιο νότια. Στη χώρα τους ο Ολγοθάζης είναι μέσα στην κουζίνα του σπιτιού τους. Ή μέσα στο καθιστικό, ή στην αυλή του, και όπου μπορεί να πέσει μια βόμβα ένα πύραυλο. Στη χώρα του δεν σταυρώνονται. Διαμελίζονται, ακροτηριάζονται, κομματιάζονται και πεθαίνουν από αιμορραγία. Στη χώρα του, στη Συρία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, κάθε εβδομάδα είναι μεγάλη. Κυνηγημένοι, πήραν τα μωρά και τα αναγκαία και έφυγαν. Έτρεξαν, περπάτησαν, πέρασαν σύνορα, ξαναπέρασαν σύνορα, νύχτωσαν, ξημέρωσαν, πλήρωσαν τον τουλέμπορο και κάποια στιγμή με τη βάρκα και το πορτοκαλί Σύβιο. Έφτασαν στην Ευρώπη. Ο πρόσφυγα από τη Συρία, ένα νέο παιδί, μόλι πατάει το πόδι του σε κάποιο από τα δικά μα νησιά, στεριά δηλαδή, αρχίζει το τραγούδι. Τι λέει το τραγούδι? Αχ, θάλασσα, δώσε μας αγάπη. Κοίτα τι μα συνέβη. Μη στέλνει τα κύματά σου εναντίον μα. Είμαστε Σύριοι. Στο ορκίζομαι, η ιστορία μα είναι λυπητερή. Δεν θα το πιστέψει, αλλά τα δάκρυά μα μπορούν και σένα να πνίξουν. Τόσο πολύ κλάψαμε. Υπάρχουν παιδιά στι βάρκε που είναι οι μα. Είναι ζωέ μα σε αυτέ τι βάρκε. Αχ, θάλασσα, άσε τα κυματά σου να μας λυπηθούν και να μας φροντίσουν σαν μητέρα. <σομίως> <σομίως> Feel hint shifa πολύ χαλαρά για να μην έρθει βία το σήμα των διεφημίσεων ελάχιστες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι εδώ Εδώ η Μεγάλη Πέμπτη του 2020 αύριο είναι Μεγάλη Παρασκευή ένα ιδιαίτερο επιτάφιο, αν υπάρχει αυτή η φράση, που θυμάμαι είναι σε ένα μοναστήρι τη Βιωτία μεσημέρι, και ένα άλλο, ακόμη πιο ιδιαίτερο, είναι σε νεκροταφείο. Βράδυ. Ακούγεται τρομακτικό, αλλά ήταν το ακριβώ αντίθετο. Μυρωδιές από χιλιάδε λουλούδια, λιβάνια από εκατοντάδε, αναμένα λιμανιστήρια που έκαιγαν πάνω στου τάφου και κόσμου, πάρα πολλού κόσμου, συγγενεί και φίλοι γύρω από κάθε μνήμα. Και ανάμεσα στου διαδρόμου, νοχελικά, αργά αργά, η πομπή του με τον παπά να μνημονεύει τα μικρά ονόματα των θαμένων που και αυτός με τη σειρά του πριν τα μνημονεύσει τα μάθαινε από τις φωνές των συγγενών τους που ξεπετάγονταν από παντού. Ήταν ανατριχιαστικό πραγματικά, ζωντανή νεκρή σε μια ανοιξιάτικη μυσταγωγία ζωής και θανάτου. Ο περιβολάκι στην Υπότιτλοι AUTHORWAVE Όπω όλοι ξέρουμε και έχουμε δει στι εικόνε και στα βιβλία, ο Γολγοθάς ήταν ανηφορικό όπω και η σκάλα των Δακρύων. Η περίφημη σκάλα στο στρατόπεδο συγκέντρωση Μάουτχάουζεν, τη λέγανε έτσι σκάλα των Δακρύων, για λόγου που καταλαβαίνετε. Εκεί που οι τρόποι θανάτου που επινόησε ο ναζισμός ήταν αρκετά πιο εξελιγμένοι από μια απλή σταύρωση. Στο Μάουτχάουζεν, στο Ταχάου και κυρίω στο Αούσβιτ, όπου εκατομμύρια άνθρωποι στηβάχθηκαν στα τρένα του θανάτου για να γίνουν στάχτη και αέρα στη συνέχεια. Ανάμεσά του και Έλληνε. «Ακουγες, Θεέ μου, ξόδια, πλάμετα, γέρος με άσπρα μαλλιά να τρέχουν με τις παντόφλες, τα μικρά να ορλιάζουν». Και η μαμά μου έλεγε «Καλά πώς θα τα αφήσουμε το σπίτι, θα γυρίσουμε μάνα, μη συγχωριέσαι». Ο διωγμός αυτός, παιδιά, ήτανε το κάτι άλλο. Μάσανε τι μάσανε. Μα βάλαν σε φορτηγά αυτοκίνητα, άλλα ανοιχτά και άλλα κλειστά, και πήραμε το δρόμο τη καταστροφή. Παιδιά, δεν μπορώ να περιγράψω. Δεν μπορώ, είναι αδύνατον. Γιατί θέαμε, γιατί, τι κάναμε. Ένα Θεός είναι για όλου. Γιατί μα πονάνε τόσο πολύ. Φτάσαμε στο Auschwitz, του γονεί του έβαλαν όλου σε αυτοκίνητα άλλα. Άντρες, παιδιά, τα αυτοκίνητα γεμάτας έφυγαν. Δεν ξανά είδαμε κανέναν. Από τότε δεν έχω κανέναν. Ούτε μάνα, ούτε αδέρφια, ούτε κανένα. κι Και κάποτε αυτή η φωνή τη Ζυβικισμού Σχολειού. Την κυρία Μαρία Σιδέρη την γνωρίσαμε πριν 1,5 χρόνο. Καταδικάστηκε μετά τον πόλεμο σε θάνατο για τον αγώνα τη κατά των ναζί κατακτητών και των ντόπιων εδώ συνεργατών δοσυλλόγων. Φυλακίστηκε μετά τον πόλεμο στις φυλακές Αβέροφ στο κελί των μελοθανάτων. Όχι σε κανονικό κελί, κελί μελοθανάτων. Σε ένα γολγοθά που κράταγε μήνε, περιμένοντα κάθε μέρα να είναι αυτή που το θα διαβαστεί από το για να εγκαταλείψει κελί, να αποχαιρετήσει συναγωνίστριε και να στηθεί την επόμενη το πρωί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό το Γολγοθά μας περιγράφει σε συνέντευξη που μας είχε δώσει. Όμως μετά μάθαμε ότι κάτι θα γίνει, κάποια είναι για εκτέλεση. Δεν ξέραμε όπως πια δεν πήγαινε το μυαλό μα στην Λαμπρινή. Όλοι λέγαμε εμείς θα είμαστε. Ε, ε, ε, ε, Καθόμαστε και τόσο η μία την άλλη. Είχατε e ντυθεί. Ναι όλες. Όλε είχαμε ντυθεί, είχαμε ετοιμαστεί, είχαμε τη ετοιμάσει την κούτα κου, που είχαμε. Βάζαμε τα ρούχα μα εκεί πέρα, ναι. τα εισόροχα και τέτοια, κάτω από το ράντζο μα. ετοιμάζουμε αυτά και γράψαμε όλε ένα σημείο στου δικού μα, ότι να μην κλάψουν, να είναι υπερήφανοι για μα κλπ. Και, και περιμένατε ε, να έρθει η ώρα να, να έρθουν το να, μας, να ακούσουμε το όνομα. Και ποιο ήτανε, Όταν ήρθανε. Η Λαμπρινίκα πλάνη ήταν πάνω στο, στο ράντζο τη και προσπαθούσε να κρεμάσει ένα ρούχο τη στον τοίχο. Σίγουροι ότι δεν θα είναι αυτοί, γιατί σίγουροι, δεν είχε την ομοφωνία. Ναι. Εμεί ε, ε, ε, ήμασταν, καθόμασταν στα ράντζα μα. Αυτοί απάνω και όταν ήρθαν, ακούσαμε τα κλειδιά έρχονται, σηκωθήκαμε όλοι, όλες όλε οι παμψηφοί, σηκωθήκαμε και στεκόμασταν δίπλα στα ράντζα μα. Η Λαμπρινίκα ήταν ακόμα εκεί πέρα, προσπαθούσε να κρεμάσει το, το ρούχο τη. Μπήκε μέσα ο φύλακα.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 φοράει κάτι παντοφλάκια, που είχε και λέει μην κλάψει καμιά, εγώ θα κλείσω συναγωνίστρες, λέγαμε εκεί, συναγωνίστρες, εγώ θα κλείσω τους τάφους, μην γλάψει καμιά, θα τους κλείσω τους τάφους. Θα κλείσω τους τάφους σημαίνει ότι θα είμαι η τελευταία, που θα, θα αυτή δεν θα ξανανοίξει άλλος τάφος για εκτελεσμένη. Η κυρία Σιδέρη, να θυμίσουμε ή να πούμε, για όσο δεν το ξέρουν, ήταν και η Διευθύντρια της Χοροδίας των Γυναικείων Φυλακών Αβέροφ. Εσείς οι άλλες που μείνατε πίσω κλαίγατε εκείνη ε, την ε, ώρα, όχι, ανακούφιση που δεν ήσασταν εσείς. ήταν μέσα η Λαμπρινή, καμία δεν έκλειγε. Όλες κρατιόμασταν. Αλλά μόλις έκλεισε η πόρτα του θαλάμου μας, τότε... Αρχίσαμε να τραγουδάμε τον ύμνο Μελοθανάτων. Ήταν ένα σημάδι, ένα σήμα, ναι, του πάει ναι, κάποια κάτι τέτοιο, για ναι, Όλοι οι μπορεί να κομόμασταν και έξω. Θυμόσαστε τους στίχους του τραγουδιού που τραγουδούσατε όταν έφευγε ναι, μία. Ναι. Για την Ανάσταση σου, λαέ μας, όλα τα δίναμε κάθε στιγμή. Άλλε στις μάχες εμείς στα κελιά μας, τον υτρομόσουνε εδώ. Για την Ανάσταση σου, λαέ... Και του η ώρα να Ο δικηγόρο μας ακόμα και εκείνο μα έλεγε να υπογράψουμε να, να ελωτώσουμε την ποινή, ποινή μα. Και? Κα, καμιά δεν έκανε δίκλες. Καμιά μελοθαρά δεν έκανε. Καμιά δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί. Όχι. Γιατί πονώσαμε που πήγανε. Και... Κάθε τόσο μας παίρνουν και μία μπορεί βορύ δική μου η σειρά Γεια σας αδέρφια στερνώ μας τραγούδι Γεια σας αδέρφια θα έρθει η λευτεριά Ισλά στις 3 Μαρτίου 1991 τέσσερις αστυνομικοί στο Los Άντζελες σταμάτησαν το αυτοκίνητο του μαύρου Ρόντι King Οι τέσσερις αστυνομικοί χτύπησαν τον King με κλόμπ, τον κλόντζησαν δεκάδες φορές και το επιτέθηκαν και με το ηλεκτρικό πιστόλι το περίφημο Taser Ο King διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και χρειάστηκε πολύ ωραίο χειρουργείο από τον οξυλόδραμο αυτό. Ο Κίνγκ έμεινε με μόνιμα εγκεφαλικά τραύματα. Ένα κάτοικο όμως τη περιοχή κατέγραφε όλο αυτό το γεγονό με την βιντεοκάμερά του τότε. Το βίντεο έγινε viral, θα μπορούσαμε να πούμε με του σημερινού όρου. Συγκλώνησε του πάντε σε όλο τον κόσμο και κυρίω στην Αμερική και στη Μαύρη Αμερική. Ένα χρόνο μετά έγινε η δίκαια, αλλά το δικαστήριο αθώωσε του τέσσερι αστυνομικού. Η οργή, αν θυμόσαστε, των Μαύρων τη Αμερική ξεχύλησε. Ξέσπασαν τρομακτικά επεισόδια με νεκρού και καταστροφέ. 81 δευτερόλεπτα διαρκεί το βίντεο του ξυλοδαρμού και μέσα σε αυτό ακούγονται 56 χτυπή, όσα και τα χτυπήματα στο κορμί του Rodney King. We saw it with Fifty-six times in eighty-one seconds. Something like this. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. είναι και κάποιοι γολγοθάδες που ενώ φαίνονται οι ίδιοι κάθε άνθρωπο σαν ανεβαίνει αλλιώς είναι να μην σε χτυπήσει ο ιός ε, ιός ίσως χειρότερος του κορονοϊού που χτυπάει κυρίως όσους έχουν γνωστά υποκειμένα νοσήματα θα καταλάβετε δεν σε σκοτώνει αλλά σε ταλαιπωρεί μόνη θεραπεία για αυτή τη νόση είναι τα ταβάνια και αυτό επειδή δεν υπάρχουν αρκετέ μεθ για αυτόν τον ιό για την ακρίβεια δεν υπάρχει καμία μεθ για αυτόν τον ιό, αν και η νόσου είναι βαριά και μεταδίδεται κυρίως με το βλέμμα. Είναι η αγάπη βάτος, παντήχη μάνα και μπλεχτής μέσα στις αγκαδιές του. Δεν ξεπερδεύεις εύκολα, θα φύγεις λαβωμένο. Είναι η αγάπη φωνικό που ζωντανό αφήνει. Είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου Και κάθε μέρα καρτερείς μη και γυρίσει πίσω Είναι η αγάπη όνειρο που θέλεις για να τρέξεις Μα από τη γη τα πόδια σου δεν λένε να ξεκολλήσουν Είναι η αγάπη χύμαρο, χυμάει και σε συντρίβει Αρρώστια είναι να αγαπάς, αρρώστια που σε λιώνει. Μα δεν γυρεύεις γιατρικό, δεν θέλεις να με ρώσεις. Αγάπη είναι να αγαπάς όποια πληγή σου ανοίγει Αγάπη είναι η μοναξιά που πρέπει στον καθένα Αγάπη είναι να κοιτάς την πόρτα Αγάπη είναι να μιλάς στα φύλλα και στα δέντρα, τι πέτρες τα η Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου Αυτό είναι άδικο για σένα Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι δεν ήσουν σαν τόσου και τόσους Δεν θέλω να σε με φορεμένα ρούχα Φθαρμένους αγώνες και γόνατα Θα είναι σαν να σε δίνω με λιγίσματα, Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον Σε είχα δει να Γιατί να τους το πω Θα καίγονται να μάθουν πως είσουν ίδιος με εκείνους Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους Αν δεν πονάνε κάθε φορά Αν δεν του σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα Ας μην σε θυμούνται καθόλου Στον δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δυο παιδιά Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου Σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες Με εμένα τι σε είχα πέμπτη ή σήμερα του 2020 με έναν πλανήτη να καταγράφει αμήχανος και φοβισμένος κρούσματα και νεκρούς, εμείς εδώ κάθε απόγευμα με τους ελληνικούς δρόμους άδειους και του πλανήτη, τους δρόμους άδειους πρωτοφανής εικόνα, με μια πασχαλιά γκρι εδώ για τα ελληνικά δεδομένα με απογοητεύσεις πάρα πολλές, φόβους με απορίε και μαύρες σκέψεις για το μέλλον και το ατομικό και το κοινωνικό, κυρίως για την περίφημη μετά εποχή. Σήμερα είδαμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, όπω έχετε καταλάβει. Ε, σταθήκαμε απέναντι από τον Γολγοθά και καταγράψαμε ποιο τον ανεβαίνει. Προφανώ είναι πάρα πολύ. Μέσα σε μία ώρα αυτού χωρέσαμε. Δεν, και θα χωρέσουμε κι άλλου. Δεν τον ανέβηκε μόνο ένα κάποτε. Μετά από αυτόν, όπω είπαμε, καθημερινά αρκετοί τον ανεβαίνουν. Με ανοιξιάτικο παγωμένο αέρα. Αυτοί ανεβαίνουν. Με ή χωρί σταυρό, με ή χωρί ελπίδα. Με η οικονομική κρίση σκέτη ή με η οικονομική κρίση με κορονοϊό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτοί που τον ανεβαίνουν δεν λιγοστεύουν.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 ό γυρίζω και περιστασιακά δουλεύω έτσι κάποιου μήνε, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Από τα 40 και μετά να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το είπαμε. Ένα θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Είμαι 47 χρονών ε, και αισθάνομαι άχρηστο στην κοινωνία. Εντελώ άχρηστο όμω. Σαν να μην υπάρχω, σαν να είμαι βάρο κοινωνία.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 Μα έδωσε και χαράς χαρά έτσι, σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες Ναι, yes. Κατάλαβα. <laughs> ήταν οι μόνες Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήταν, ε? Ε, Με κοσμήματα, αποστολή. Ναι. Με... Να ε, ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 Γενές και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναίων. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω θα, θα, θα, θα, «Ο γλυκή μου έαρ είναι ο ύμνος ο ύμνο, θρήνο για το χαμό, για το θάνατο, για το τέλος της ζωής». Ένα νανούρισμα είναι ο ύμνο, θρύνος της αρχής της ζωής. Τα ενώσαμε και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα και θα ευχηθούμε ότι καλύτερο για τις μέρες που έρχονται, ε, νανούρισμα και γλυκή έαρ. Όταν μάλιστα αυτό το νανούρισμα είναι από το Λόρκα στο ματωμένο γάμο του, από τη ραδιοφωνική εκτέλεση του 1955, οι λέξει ύμνο και θρήνος, αρχή και τέλος, ζωή και θάνατος μπλέκονται και κυρίως μας μπλέκουν μοναδικά. Νάνι το παιδί μου, Νάνι που δεν ήθελε νερό, τ' άλλο στο μεγάλο Νάνι το αρούφαλο μου που δεν ήθελε να πιει τάλογο άλογό μας το μεγάλο Νάνι την τριάντα φιλιά μου που τη γης δάκρυο τάλογο τ' μας το καλό Ήτανε ταχνό του Αχίλη με χρυσόμιγες γιωμάτου και δεν μπόρεσε να ανέβεις το χορταριασμένο νόχτου. Μόνο μια φορά σαν είδε τα αντριωμένα τα βουνά εχλημήντρησε και χάθη στα νερά τα σκοτεινά. Αχ, που πήγε άλλο μου που δεν ήθελες να πιείς Μαράζει μες το χιόνι Άλογο της χαραυγής Μην έρχεσαι Σταμάτα Το παραθύρι κλείστο με φιλοσιές ονείρου Μόνηρα φιλοσιάς Κοιμάται το παιδάκι μου Σοπαίνει το μωρό μου Άλογο το παιδάκι μου έχει προς κεφαλάκι Έχει κούνια σιδερό. Πάπλωμα μεταξύ το Νάνι το μικρό μου, νάνι κοιμάται τ' αγγελάκι μου Σοφένει το μικρό μου νάνι το γαρουφαλό μου που δεν ήθελε.